Ο Μητσοτάκης, αυτή τη φάση τουλάχιστον που εγώ ξέρω, για να μην λέω τώρα και πράγματα που δεν ξέρω, κάνει καρέγγιο ζηλίκια. <σομίου> <σομίου> δεν είμαστε καλά. <σομίου> <σομίου> Ο Μητσοτέτης κάνει καρέγγιο ζηλίκια. Κάτι έχουμε καταλάβει, είναι η αλήθεια. Το παρακολουθούμε όλο αυτό, το νιώθουμε. Αλλά όταν βγαίνει τώρα ο Μακογιάννη βράδυ στο κουμπαρά και το λέει έτσι καθαρά, αλλάζει όλο το σκηνικό. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Πάντα τη έχουμε εμπιστοσύνη, πάντα την παρακολουθούμε. Βγήκε και σήμερα το πρωί στο Σκάι. Γενικώ βγαίνει, βγαίνει αυτέ τι μέρε. Έχουμε και προεκλογική περίοδο. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά. Οπότε, όλου θα του χαρούμε, θα του απολαύσουμε και θα του χορτάσουμε όπω πρέπει. Επιβάλλεται στη δημοκρατία η οποία δεν έχει να το. κούμε για άλλη μια φορά. Καραδίος Λίκιαμ, βαριά λέξη, ένας αρδάμε κανεχτές στην κομβική φράση. Και βέβαια ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας των οποίων αναφερθήκατε είναι το επίσημο δόγμα ε, της ελληνικής εξωτερικής. <σχυριακή> είναι το επίσημο δόγμα ε, της ελληνικής εξωτερικής, της ε, τουρκικής εξωτερικής καλά. <σχυριακή> <σχυριακή> <σχυριακή> <σχυριακή> <σχυριακή> <σχυριακή> <σχυριακή> <σχυριακή> Το επίσημο δόγμα τη ελληνική εξωτερική και τουρκική εξωτερική πολιτική. Έκανε ένα κομβικό λάθο, ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με τον χάρτη γυρίζει παντού. Καλά κάνει βεβαίω. Αυτό προκαλεί αυτά που προκαλεί εδώ στη γειτονιά. Έκανε αυτό το μικρό Σαρδάμ. Τι ήταν να το κάνει η ηγέτη στο Σαρδάμ, αρχίσαν όλοι από εκεί και πέρα να κάνουν Σαρδάμ. Βγαίνιο Κέρτσο, στενό συνεργάτη στο Κυριάκο Μιτζοτάκη, στο Μαξίμου, Βγαίνιο Κέρτσο, σήμερα το πρωί. Χθες. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος μιομένος μιστός. <μυρίζει> εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος μιομένος μιστός. <μυρίζει> 50 ευρώ το μήνα καθαρά στην τσέπη επιπλέον, που σημαίνει 883 ευρώ το χρόνο, ένας 15 15 επιπλέον μιστός στους χαμηλότερους εργαζόμενους. <μυρίζει> <μυρίζει> Χθες, Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος μιομένος μισθό. Δεν είμαστε καλά. Το βλέπουμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν είσαστε καλά. Το βλέπουμε και το νιώθουμε. Και το παρακολουθούμε με τη συμπόνια πάντα που μα διακρίνει. Αντί να πει αυξημένο μισθό, πει μειωμένο μισθό. Κάτι έχει γίνει και στο Μαξίμου. Έχουν μια ταραχή. κάνουνε σαρδάμ. Ωραία είναι τα σαρδάμ για μα εδώ. Γίνονται στου ανθρώπου. Αλλά όταν γίνονται πολλά μαζί, κάτι δείχνει. Μια αναμπουμπούλα, μια μηχανία, ένα πανικό, δεν ξέρω. Μια στεναχώρια, ένα βάρο. Όλα αυτά θα φανούν. Στην συνέχεια, ο κύριος Κέρτσος, αφού είπε για το μειωμένο που τελικά είναι ευξημένος μισθός, αυτό ήθελε να πει δηλαδή, αλλά είπε μειωμένο, είπε αυτό το πολύ ωραίο που λένε πάντα όσοι κυβερνάνε τη λέξη την κομβική, ότι νοιάζονται για το λαό. Ό,τι χρειάζεται και όπου παρατηρείται πρόβλημα, εμείς θα κάνουμε παρέμβαση. Να είναι σίγουροι οι πολίτες, δεν είμαστε μια κυβέρνηση που είναι αδιάφοροι. Είμαστε πάνω από τα προβλήματα, αγωνιζόμαστε. Πραγματικά νιώθουμε ότι ο, ο κόσμος πονάει αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε, ένα ημάνα μου είναι συνταξιούχος. Το καταλαβαίνουμε, ένα ημάνα να μου είναι συνταξιούχος. Βλέπω πόσο ζορίζεται καθημερινά. η μάνα μου είναι συνταξιούχος. Βλέπω πόσο ζορίζεται καθημερινά. Δεν είμαστε καλά. Να είναι σίγουροι οι πολίτες, δεν είμαστε μια κυβέρνηση η οποία είναι αδιάφορη. Σε ευχαριστώ Παναγία. Και μόνο ο λόγο του μα χόρτασε. Νομίζω αυτό χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ούτε αυξήσει. Άλλωστε, ολιστικά τα βλέπουμε τα θέματα. Και το σημαντικό εδώ είναι να έχει κάποιον να νοιάζεται για σέναν. Όχι ότι θα περάσει δύσκολα, ναι, αλλά νιώθει αλλιώ όταν κάποιο νοιάζεται για σένα. Και εδώ, μετά τη διαβεβαίωση του κ. Κέρτσου, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση νοιάζεται. Δεν είναι αδιάφορη. Παρακολουθεί. Έχει και μητέρα συνταξιούχη. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο ατού. σε όλα αυτά και το μοιράστηκε μαζί μας σήμερα το πρωί Στα της Ευρώπης, στα, της, στα του πολέμου στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουμε εξελίξεις γενικότερα γιατί ήρθε το 7ο έκτο κύμα κυρώσεων προς την Ρωσία Αυτό προβλέπει ότι δεν θα γίνεται μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με πλοία θα γίνεται όμως με τους αγωγούς που υπάρχουν ήδη πολύ σοφό, ό,τι πρέπει για την Ευρώπη το αργοκίνητο τάγκερ το περίφημο Έτσι αυτό αποφάσισε, αυτό πλήττει εμάς, όμως, όμως για να καταλάβετε και πόσο καραγγιοζηλίκι είναι όλο αυτό με την Ευρώπη και πόσο κωμωδία είναι και πόσο παίζουμε με τις των ανθρώπων και με την νοημοσύνη, θα μπορεί πλοίο να πάει σε τρίτη χώρα και μετά να έρθει σε χώρα της Ευρώπης. Το εμπάργο που επιβλήθηκε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη δική μας ναυτιλία. Κοιτάξτε να δείτε, των πραγμάτων θα μεταφέρεται mm. λιγότερο πετρέλαιο Από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν όμως και θέλω να το τονίσω αυτό κυρώσεις που να αφορούν την ελληνική ναυτιλία σχετικά με τη μεταφορά ε, πετρελαίου ε, από τη Ρωσία προς τρίτες χώρες. Θα το πηγαίνουμε στις τρίτες χώρες και από εκεί θα το φέρουμε στη δεύτερη χώρα που είναι η Ελλάδα έτσι και, ε, και οι κυρώσεις έλαβαν ε, οι Βρυξέλες, ε, η Ευρώπη, οι ηγέτες που μαζεύτηκαν εκεί και θα γίνεται η μπίζνα γιατί το βασικό Είναι αυτό, σοβαρή Ευρώπη σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις, το αποδεικνύει σχεδόν καθημερινά πόσο σοβαρή είναι η Ευρώπη, κυρίως απέναντι στην Ελλάδα και με τα ελληνοτουρκικά και με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη καύσιμο. Όλοι οι Έλληνες πολίτες και τουρίστες που έρχονται λένε ναι. Αν δείτε και τις τιμές στα βενζινάδικα αν περάσετε, είναι τραγικά αυξημένες οι τιμές, κάτι που δεν ισχύει στην Κύπρο. που παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια καύσιμα, κάτι που δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Εμείς εδώ έχουμε την ακριβότερη βενζίνη και καύσιμο. Όχι, είναι η απάντηση, γιατί αυτό ρώτησε συνάδελφος στο πρώτο πρόγραμμα χθε τον Άδων Γεωργιάδη που τον είχε τηλεφωνική συνέντευξη και αυτός της ανέλησε και της απέδειξε ότι δεν ισχύει αυτό. Πάντω έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Πόλεμο έχουν και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και η Ισπανία έχει πόλεμο, αλλά και αν βγάλετε, βγάλετε του φόρους, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση. Μου πίσω είναι το δεκάτη τη θέση μα. Αν βγάλετε τους φόρους, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση μας, μιλήσουμε το δεκάτη η θέση μας. Αν βγάλουμε Αν τους φόρους, αλλά ο πολίτης πληρώνει του τους φόρους. Στην τέταρτη θέση. Αλλά εκείμα πάντοτε. Ποτέ δεν ήμασταν σε mm -hmm. δεν, ήμασταν, δεν ήμασταν τώρα στην τέταρτη θέση 15. στην και παραμείναμε στη Αν βγάλετε τους φόρους, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση. Λοιπόν, το 10η, 13η θέση Έχει σημασία πώ βλέπει κανεί τα πράγματα. Εδώ είναι το περίφημο μισογεμάτο, μισοάδιο ποτήρι. Ο Άδωνης το Όλοι εμείς το βλέπουμε μισοάδιο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την πιο Αν βγάλουμε του φόρου, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν βεβαίω, διότι έχουν μπει από το κράτο για αυτό το λόγο, του πληρώνουμε κανονικά. Αλλά αν βγάλουμε του φόρου και δείτε τα χαρτιά, δείτε τι τιμέ, σαν πίνακα, ναι, είναι πιο χαμηλή. Είμαστε στην τέταρτη θέση, ή δεν ξέρω σε ποια θέση βρήκε ότι είμαστε. Είναι μια λογική. Είναι μια λογική προσέγγιση των θεμάτων. Πολύ αισιόδοξη μέσα. Σα έρχεται η εφορία να πληρώσετε δόσεις Τώρα κάνουμε και τι δηλώσει. Αν δεν τα πληρώνατε αυτά, δεν θα ήταν καλύτερο το εισόδημά σα. Να, εμένα άλλο. Πολύ ωραίο παράδειγμα, φωτεινό αισιόδοξο που σου ανεβάζει την ψυχολογία. Θα βάζετε το αν μπροστά, πάτε να πάρετε καιράσια που έχουν 7, 6, 5. Αν δεν είχαν τόσο, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βάλτε ένα αν μπροστά και γίνονται όλα πολύ καλύτερα. Αυτό το κάνει ο υπουργό, που σέβεται το λαό, σέβεται τον εαυτό του, την κυβέρνηση που ανήκει και την οημοσύνη όλων μας, γιατί να μην το κάνετε και εσείς. Τι ακριβώς είναι η τώρα Μπακ Θέλω να μου πείτε, είστε περισσότερο δεξιά ή κεντρώα εσείς προσωπικά. Κοιτάξτε, εγώ στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε κεντρώα. Και βασικά είμαι κεντρώα όλη μου τη ζωή. Η Νέα Δημοκρατία. Είμαι φιλελεύθερη, ναι. είμαι βενζιλικιά όπως ξέρετε. Χάτε καλέ. Ε, για πολλού λόγου είμαι κριτική. μανούσο, άκουσα καλά μου, Και δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπο των άκρων. Μπαντέρ... Γενικώ δεν μου πάνε τα άκρα καθόλου. Και αν κάποιο έκανε σήμερα μία σκέψη, γιατί με ρωτούσε προχθές μιας συνεργάτη μου, τι είναι τελικός αυτό το κέντρο. Τι, τι, τι Για πείτε πολιτικά, μας γιατί... τι είναι. Θα δώσουμε απάντηση στο τι είναι το κέντρο. Τώρα θα απαντήσει η ίδια, αλλά είναι ωραίο που αυτό προσδιορίζει το κέντρο. Οκ, okay, εντάξει, αυτό δεν είναι τον άκρο, να προσπερνάμε όλα αυτά. Και κάθεται με τη συνεργάτη τη και αναρωτιόντουσαν και συζητούσαν τι ακριβώς είναι αυτό το κέντρο. Τώρα... Ποιο, ποια αφορμή, ποια αιτία οδήγησε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί όλοι είναι κεντρώοι. Η πλειοψηφία είναι κεντρώοι, όλοι όσοι κυβερνούν δηλώνουν κεντρώοι, ακόμη και αν είναι αριστεροί, ακόμη και αν είναι δεξί, και όλοι στοχεύουν σε αυτό το κέντρο. Να πάρουν το κέντρο για να εξασφαλίσουν το 35-40% που χρειάζεται για να κυβερνήσουν. Τι ακριβώ είναι το κέντρο, μα λέει με πολύ μεγάλη σαφήνεια η Τώρα Μπακογιάννη. Τι είναι τελικό αυτό το κέντρο, ναι. Τι, τι, τι... πολιτικά μας, γιατί... τι. Ναι. Θα έλεγα ότι το κέντρο ιστορικά είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες Βέβαια. Ανοιχτό σε νέες αντιλήψεις Βέβαια. Μακριά από τους δογματισμούς Και έχοντας τις αρχές και τις αξίες της δεξιάς Και Έχοντα τι αρχέ και τι αξίε τη δεξιά. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε κεντροδεξί. Μουμ. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι. Τι εννοώ, τι αρχέ και τις αξίες τη δεξιά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην πολιτική να έχει αρχέ, κύριε Κουβαρά. Και να έχει αξίε. Το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, κέντρο είναι το κέντρο που έχει αρχέ τη δεξιά. Αυτό είναι το κέντρο. Σύμφωνα με τον ορισμό που μα έδωσε εδώ με πολύ μεγάλη σαφήνεια η αλήθεια, η κυρία Ντόρα η δεξιά τι είναι. Αν το κέντρο είναι αυτό που έχει αρχέ και αξίε τη δεξιά, γι' αυτό είμαστε και κεντροδεξί, όπω λέει, η δεξιά, αν ρωτούσε ο κουβαρά τι είναι η δεξιά, τι απάντηση θα έδινε, εφόσον οι αρχέ και οι αξίε είναι στο κέντρο. Η δεξιά τι είναι, αυτό που έχει άλλε αρχέ και άλλε αξίε. Μπερδευτήκαμε λίγο με του ορισμού. Πάμε στα πρακτικά των πολιτικών διαδικασιών, που είναι οι εκλογέ, οι οποίε θα γίνουν κάποια στιγμή. Εκεί λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θέλω να είμαι μαζί, κύριε τάκη. πάρα πολύ ειλικρινής και δεν θα φανεί αυτό που θα πω αλλάζω Δεν βρίσκω κανένα απόλυτος λόγο γιατί αυτή η κυβέρνηση μετά από όσο έχουμε κάνει και όσο έχουμε επιτύχει και αν δεν σα πω πια νομίζω πολύ ευχαρίστως γιατί πρέπει να πιστεύουμε να πάρουμε μικρότερο ποσοστό από το 2019. Λέτε ότι θα ξαναπάρετε 39% Εγώ λέω ότι κατεβαίνουμε σε κλειδί για να πάρουμε μεγαλύτερο το 39% ας είπα. Και yeah. αυτό που πιστεύω ότι αξίζει την κυβέρνησή μα με όλα αυτά που έχουν γίνει είναι να πάρουμε μεγαλύτερο ποσοστό. Όλοι το πιστεύουμε αυτό και μάλλον κάπως έτσι θα γίνει. Θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι το 19. Βγήκε το 19 με 39%. Έχουν γίνει τα χειρότερα από εκεί και πέρα από σε 3,5 χρόνια. 3 μέχρι στιγμή, όποτε γίνουν εκλογέ. Πανδημίε, φωτιέ, καταστροφέ. Υπάρχει έντονη κριτική, υπάρχει έντονη δυσφορία, δυσφορία του κόσμου. Ε, ο Άδωνη πιστεύει ότι θα πάρουν παραπάνω από το 39% τη 100. Ο πληθωρισμό. Ο πληθωρισμό βγήκαν πάλι χθε τα στοιχεία. Ανεβαίνει, καλπάζει και στην Ευρώπη. Αλλά η Ελλάδα πάντα είναι πρωτοπόρο σε αυτά τα θέματα. Ενώ μα είχε διαβεβαιώσει κάπου εκεί τον Δεκέμβρη, ήταν, είχε φέρει ατράνταχτα επιχειρήματα. Είχε ρίξει στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο ο Άδωνη Γεωργιάδη, ως αρμόδιος Υπουργό Ανάπτυξη. Μα είχε πει με τα επιχειρήματα του ότι δεν θα ανέβει άλλο ο πληθωρισμό. Πια ήταν τώρα τα επιχειρήματα, Υπάρχει όμω ένα αισιόδοξο ποιο. Αν δείτε τις τιμέ των πρώτων υλών πλην τη ενέργεια, των commodities που λέμε παγκοσμίω, έχουν αρχίσει και πέφτουν και πολύ. Μακάρι. Προ όχι, μακάρι πέφτουν. Ναι, μακάρι να συνεχίσουμε. ότι αυτό. όλη αυτή η κρίση του πληθωρισμού που τώρα ζούμε ξεκίνησε τον Ιούλιο-Μήνα που άρχισαν τα commodities να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Σωστό. Και τώρα κάποιοι πρώτο είπανε. Σωστό. Γιατί ανεβαίνουν τόσο τα commodities, πάμε για πληθωρισμό. Σωστό. Τώρα που μιλάμε γίνεται το αντίστροφο. Το Αυτά το Πράγματι, ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ έντονο παγκόσμιο φαινόμενο. Δόξα το Θεό, στην Ελλάδα τον έχουμε σε πολύ ιπιότερη έκταση από τις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα από τον έχουμε 10,7. Τον πληθωρισμό ενός στην Ευρωζώνη είναι 8,1. Αυτή είναι η ποιότερη έκταση, παλιότερη βέβαια δήλωση που χτυπάει και ξύλο. Για να μην ανέβει, τον έχουμε τον πληθωρισμό 10,7%, σχεδόν 11%. Οι αυξήσει στο μισθό που έχουν δοθεί το 2 και το, αυτό που δόθηκε προχθέ είναι κανένα 10%. Χάνεται με το καλημέρα. Με το που ήρθε το 50 έρκο χθε, έχει ήδη φύγει και χρωστά κι άλλα. Σύμφωνα με όσα γίνονται, με του δείκτε του δικού του, επειδή πανηγυρίζουνε Και λένε για τον μειωμένο που προσκέρτσω, αυξημένο που ήθελε να πει, μίστο. Αυτά τα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Και μετά, κομμόντι τη τα, τα είχαν μελετήσει στο Υπουργείο. Τελικά δεν έγινε έτσι και εκεί έπεσε έξω σε αυτή του την πρόβλεψη. Βάζουμε μια τελεία στα θέματα τη βαριά πολιτική επικαιρότητα, διότι υπάρχουν σύλλογοι φορεί που δρούνε και προσφέρουν πολιτιστικό και άλλο ποικιλό έργο. Ένα από αυτού του συλλόγου είναι ο Σύλλογο Επιστημόνων Χαλανδρίου. ο οποίος έκανε μια εκδήλωση για να τιμήσει την άλωση της Κωνσταντίνου Έχει αναρτηθεί το βίντεο, από εκεί το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Ε, είναι Στο Χαλάνδρη κάπου σε μια αίθουσα, είναι τα μέλη του Συλλόγου και ξεκινάνε ως εξής. Σεβαστοί Πατέρες, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία, όχι μόνο τιμώντα το Σύλλογο Επιστημόνων του Χαλανδρίου, Αλλά γιατί σε τέτοιου αλλεπού καιρού, σε μια περίοδο που βάλετε η ίδια εσείς εσεί ορθώνετε ανάστημα, παρευρίσκεστε σε αυτόν εδώ τον χώρο για να τιμήσετε τον ελληνισμό, τη μακρά η του. Ξεκινάμε με το Ιπερμάχο, θα μα το πει η χοροδία του ναού. Πού βρίσκονται, δεν του βλέπω. Εδώ είναι απέναντι, ο, ο Ιεροψάτη. Α, ωραία. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Να πούμε στο Χρυσό Ανέστη και ύστερα στο Χρυσό Όπω νομίζετε, ναι. Όσοι μπορούν να το κάνουν όλοι Όλοι οι σύλλογοι επιστημόνων Έτσι ξεκινούν τις μαζόξεις τους Τις συνδιασκέψεις τους Τις εκδηλώσεις τους Με το Ξυστός Ανέστη Καπάκι είπαν και το Τιπερμάχο Δεν θα τα ακούσουμε όλα τώρα Δεν έχει σημασία γιατί είχε καλεσμένο Η εκδήλωση, η βραδιά είχε καλεσμένο Παρακαλώ τον κύριο Κώστα πρέκα, τον μεγάλο μας πρωτερμονιστή και της οθόνης και του θεάτρου, να μας απαγγείλει για την Αγία Σοφία. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης. Σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφία το Μέγα Μοναστήρι. Με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκοση. Ψάλιζερβά βασιλιάς Δεξιά ο πατριάρχης Μιαχ Δεν υπήρχε ούτε ένα μιαχ μέσα σε όλο αυτό Έτσι λοιπόν ο μεγάλος πρωταγωνιστής Και του θεάτρου και του κινηματογράφου Σύμφωνα με την επιλογή του συλλόγου Επιστημόνων Χαλανδρίου Ετοίμησε τη βραδιά Μεσημέρι ήταν απόγευμα τι ήταν Μέρα είχε έξω Και απήγγειλε εδώ το γνωστό πείμα Το οποίο εμεί εδώ το ακούμε Και μα συνεπέρνει όποτε το ακούμε Α Και μπήκαμε στον πειρασμό να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη, επειδή είμαστε και φιλολογική εκπομπή κυρίως, και όλοι εσεί αποτελείτε ένα κλαμπ που συμμετέχετε σε μια πνευματική διεργασία που λαμβάνει χώρα κάθε μέρα μία με δύο, οπότε θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα για να βραβεύσουμε, να βραβεύσουμε, να επιλέξουμε ποιο το λέει καλύτερα, ο Άδωνης ή ο Πρέκας. Παπάδες, πάρτε τα ιερά, Και εσείς κεριάς βυστείτε Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριάς βυστείτε Μόνος στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια Μόνος στείλτε λόγο στη φραγιά να έρθουν τρία καράβια Η δέσπινα τα ταράχτηκε. ταράχτηκε. Και δάκρυσαν οι εικόνες Και δάκρυσαν οι εικόνες Σώπασε κύριε δέσπινα και μην πολυδακρίζει Σόπασε, κύριε αδέσπινα και μην Πάλι με χρόνια με καιρούς Πάλι δικά μα Πάλι! Με χρόνους με καιρού! Πάλι δικά μα είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Άδωνη βεβαίω είναι καλύτερο. Γι' αυτό ο Πρέκα έχει μείνει και πάει στου συλλόγου μόνο. Δεν έκανε καριέρα σατυρικού, καλλιτέχνη, ηθοποιού, θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόραση. Ενώ ο Άλλο καλπάζει. Καλπάζει. Είδατε τι ωραία που το λέει. Πώ χρωματίζει τη φωνή. Πώς ρίχνει τη φωνή όταν λέει Δέσπινα ταράχτηκε. Πώ λέει το πάλι, που είναι πολύ σημαντικό. Ενώ ο Πρέκα. Είναι στην κλασική ερμηνευτική γραμμή, σχολή Καρόλου Κουν. Αλλά ο Άδωνις τα ξεπερνάει όλα αυτά, ενσωματώνει όλε τι σχολέ υποκριτική και είχαμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Αφού τελείωσε η εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Χαλανδρίου, πολύ ωραίο σύλλογο είναι αυτό, και ωραίε ιδέες είχαν και ωραία εκδήλωση για την πόλη. Αμέσω μετά βγήκε ο Κώστας Πρέκα έξω και μιλούσε εκεί με κάποιον υπεύθυνο. Ο Κώστα Πρέκα ξυπνάει στον ελληνικό λαό το ποθούμενο. Το ποθούμενο του Πατροκοσμάτου Ετωλού. Που έρχεται σύντομα. Να σε καλά, πολύ. Σε λίγο θα πάμε να ανάψουμε κεριά στην Αγιά Σοφιά. Ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν. Κεριά στην Αγιά Σοφιά. Mm -hmm. Θα πάμε να ανάψουμε. Έχει γίνει τζάμια Είναι στην Κωνσταντινούπολη τα γνωστά. Είναι στην ίδια σχολή και αυτό. Ότι πάμε να πάρουμε την πόλη, την Αγία Σοφία, έστω ένα κερί κάτι. Κάπως έτσι περνάνε στο χαλάνδροι οι επιστήμονες την ώρα τους και εμείς μαζί με αυτούς και πολύ καλά κάνουν είναι ό,τι πρέπει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να χρειάζεται μια ψυχανάλυση, μια ψυχανάλυση χρειάζεται δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει η προσπάθεια και μόνο καμιά φορά βοηθάει όχι εκεί που νομίζετε αλλά και άλλου Ευτυχώ για όλους μας το έχει αποφασίσει η Ευρώπη Θεωρώ ε, επιτυχία το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε τελικά και συμφώνησε να κάνω ψυχανάλυση. Ά, Ά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε τελικά και συμφώνησε να κάνω ψυχανάλυση. Δεν είμαστε καλά. Εκεί απαντώ εγώ. Έτσι λοιπόν το συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφασίζει εύκολα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το υπεροκειάνιο που δεν στρίβει όπως λέγανε αλλά όμως αυτό το αποφάσισε οπότε είναι καλό για όλους μας να κάνει τι κανάλεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι ήταν εκεί άνθρωποι Βλέπουμε και εμεί είναι η αλήθεια Η πρόταση κατατέθηκε, εγκρίθηκε Απομένει η υλοποίησή της και να δούμε όλοι τα ευεργετικά αποτελέσματα δύο 80 880 Τηλέφωνο επικοινωνίας στο τηλέφωνο των παραπολιτικών Το ο αποστόλις αυτή την ώρα Radio RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού Αυτή την ώρα εδώ δικό μας παρακολουθώ τι γράφεται Ο Δημήτρης Κύρκο είναι στον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου στο youtube θα μα βρείτε στο official και κάτι μπλουζάκια πουλάμε ακόμα ε, τα καλοκαιρινά αυτά τα κουνούμαλα με κοντό μανίκι αν θέλετε μπείτε στο site θα βρείτε εκεί τι γίνεται με αποστολή δωρεάν με χαμηλή τιμή κάνετε εντύπωση, σα κοιτάνε, λένε όλοι τι ούφω αυτό στη γραφικό είναι αυτό που τα φοράει όλα αυτά φορά και εγώ κάτι τέτοια, όλοι φοράνε. Οπότε είναι, είναι και ένα κώδικα επικοινωνία. Όποιο φοράει αυτό και δίνει έναν άλλον απέναντι, ξέρει πολλά για τον άλλον απέναντι. Είναι ένα τρόπο γνωριμία. Ποιο Facebook, ποιο Ζούκεμπερ, και εδώ εμεί το έχουμε κάνει. Με το μπλουζάκι, όταν το φορά. Όταν το φορά, μπορεί να καταλάβει πολλά για τον απέναντι. Ακολουθεί πρώτο μέρο λαού, κολλάνε και διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Ναι. Παρακαλώ. Ελληνοφρένια. Η ίδια. Αχ, Δεν πιστεύω. Εγώ να το σηκώθηκα μια κοπελιά από το. Όχι, το σήκωσε μια γοριά από τηλεφωνικό κέντρο. Α, ναι, Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω και ποια είμαι, με ευκαιρία μην τα βγάλει την ώρα του λαού. Εγώ πήρα να ευχαριστήσω γιατί έκλεγα τώρα με τα πέτρεταν χρόνια. Έ, δηλαδή κλαίω μαζί σα, γελάω μαζί σα, με αυτό να κανονικά. Λοιπόν, mm. είμαι η πετεράση Αγγελική, αν θυμάστε, πέστηνε τόσα. Βρέπο, τι λένε την ύφη μου. Του Θοδωρεί, έλα που βρεθήκαμε στο χάμο. Χριστό δεν κατάλαβα πια. Τη Αγγελική. Τις με με Χριστέ μου ξέχασα το επώνυμο της νύφης μου Ποιο γάμο καλέ Ήμουνα εγώ σε αυτό το γάμο Όχι εγώ ήμουνα μόνη μου Εγώ δεν ήμουνα <Καλύτερο> <Καλύτερο> αποστόλις αγαπώ πολύ Και τον άλλο, το άλλο κοπέλι έτσι το θύμιο Δηλαδή έκλαιγα εδώ από... Δεν άντεξα και τηλεφώνησα Είπα πολλά αγάπη μου Σ' αγαπώ τόσο πολύ Ζω μαζί σας, έτσι Το κατάλαβα και λογικό Αφού δεν θες να ζήσεις με τον άντρα σου μαζί μας θα ζει. <Καλύτερο> Η μεγαλύτερη νομίζω αποδοχή ότι νίκησε η Πανασπουδαστική στι εκλογέ των Βητών είναι ο νόμο τη καταργήσει Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι νίκησε μόνο. Αυτό είναι πόσο του Τι άλλο, ανε, ο Άδωνε είπε ότι είμαστε πρώτοι και μα μιμούνται οι υπόλοιπε χώρε. Αυτό που είπατε θα πρέπει και οικονομοτεχνικά να είμαστε πρότυπο για την Ευρώπη, σε ένα σου το πω, με πολύ μεγάλο συμβασμό, είμαστε. Γιατί σε όλου του yeah. δείκτε που εξέδωσε η Eurostat, η Ελλάδα είναι πρώτη. συμφωνώ μαζί του, γιατί τέτοια ζώα με μισθού, ώρε εργασία και χωρί να μην Ελογικό είναι να Μέληξε η μαμά μου, μήνυμα όμω του Πανεπιστημίου, στο όπως σου έγινε και εγώ φοιτητή. Μάλιστα. Καλώ. Όχι. Όχι. Πολύ κακό. Λυπάμαι πολύ Φίλιο, για, ο... για λογαριασμό σου, τράπικα. Την Μον Μάρτιν. Να στον Μάρτιν και με παστίτσιο που στουλάει τον Μάρτιν. Στην οδό μοιραμπό. <laughs> Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού μιραμπό 1. Ένα καπρίτσιο τη μήνα ήταν αυτό. Ή μια επιτακτική ανάγκη. Εγώ δεν ξέρω αν ο Γιάνκο που ήταν 6 μηνών πολιτικό κατούμε τότε στο Παρίσι. Αν έκανε τότε να φάει παστίτσιο, Μήπως ήταν μικρό και δεν του δίνει δυνανέτρο και γάλα μόνο και κρέμα. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξι αυτό γιατί είναι... θα αλλάξει το ρούκι τη ιστορία. Φούρισε το, το, το παστίτσιο για τον Κυριάκο. Ή όχι. <Marvel> Δεν ξέρω, ούτε να θα το ερευνήσω. Drie. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με παστίτσιο που φτουράει... <corriente>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 Αυτό κατάλαβες. Μη τρελαθούμε ρε παιδιά, μη τρελαθούμε με τους καρακέντες. Αυτό κατάλαβες. Βάζουμε τους αντιστασιακούς αυτούς στο Παρίζι με τους αντιστασιακούς τους δικούς μας. Καλά, αυτό εντάξει. Δεν θέλω να μας τρελάνετε ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Ναι, όχι τι θες να πεις. Έγινε. Αυτό. Έλα πώ Έλα πιο δυνατά. Τι κάνει, φίλε. Ε, καλά, εσύ. Καλά, σε σχέση τώρα με την ταινία του Βούλγαρη, θέλω να αναφέρω έτσι ένα σήμα του. Επειδή έπαιδε και ένα μου στην ταινία και μα άφησε πριν δύο μήνε. Ο Κώστα ο Κλεφτόγιανη. Και έχει πέσει σε πολλέ ταινίε του Βούλγαρη. Είναι ο ταξιάρχο που έχει δει στο Ψυχή Βαθιά με το Βέγκο που πάει να πάρει το παιδί του. Ναι. Που μιλάει ο Βέγκο. Ε, ο ταξιάρχο αυτό ήταν. Mm. Είχε πέσει και στα πέτρινα χρόνια. Μη σου πω για του πισυρικάδε που παίζαν στο Ψυχή Βαθιά. Αν στο στόμα. Αυτά είναι μη ταγκίσμα. Τζίζι, Αυτά ταγκίζε τα. Τέλο πάντων. Τα καλά, Reaper. να έχει έτσι. Ψυχή βαθιά. Δεν είμαστε καλά. Εκεί, Απαντώ εγώ. Θεωρώ επιτυχία το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε τελικά και συμφώνησε να κάνω ψυχανάλυση. Μπράβο! Μπράβο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπαίνει πλέον, αφήνει την υψηλή πολιτική και μπαίνει και σε άλλα θέματα, σε χωράφια άλλα που ωφελούν τους λαούς εδώ τον δικό μας. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφασίζει εδώ και καιρό, στηρίζει την Ουκρανία με διάφορους τρόπους Ή κάνει ότι τη στηρίζει, όλα μαζί και τη στηρίζει και κάνει κυρίω ότι τη στηρίζει η Ελλάδα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε δεδομένο σύμμαχο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Οπότε στην αρχή στείλαμε κάτι Καλάσνικοφ, παλιά. Μετά στείλαμε κάτι Παγούρια, δεν θυμάμαι τι στείλαμε. Τώρα θα στείλουμε ΤΟΜΠ. ΤΟΜΠ είναι τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού. Μοιάζουν με άρμα ΜΑΚΣ, αλλά μέσα ένα κενό γιατί μεταφέρει στρατιώτε όσοι έχουν πάει τα ξέρουν. Ε, θα στείλουμε κάτι σαπάκια, τέλειωσα σάπια, Θα πάρουμε όμω κάτι άλλα καινούρια. Σάπια και αυτά, αλλά δεν είναι τόσο σάπια όσο αυτά που θα στείλουμε. Όλα αυτά τα αποφάσισε ο Γερμανός Καγκελάριο, γιατί από αυτόν το μάθαμε χτε. Βλέπαμε άλλα και ξαφνικά κάνει ανακοινώσει για αυτό το θέμα. Προφανώ υπήρχε συνεννόηση με την ελληνική πλευρά, αλλά δεν ήμασταν γνώστε των συνεννοήσεων, ούτε χρειάζεται ο λαό να ξέρει τώρα όλα αυτά. Ο λαό θα μάθει όταν έρθει, η ώρα, όταν έρθει η ώρα ή όταν έρθει η ώρα του. αυτό που πρέπει να μάθει. Κάπως έτσι ή περίπου έτσι θα έλεγε και ο κύριος Οικονόμου σήμερα το πρωί. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω τώρα, αυτά τα πράγματα υπάρχει ποτέ περίπτωση να, να, να μείνουν κρυφά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό αυτό που προσπαθεί να εγείρει αυτέ τι ενστάσει. Θα έχουμε ανανέωση κάποιων αρμάτων, θα φύγουν κάποια άλλα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτά να, να μείνουν κρυφά και τι να κρύψει. Δηλαδή, να κρύψει, να τη διώξει παλιά α, και παίζει και και καινούργια. Αλλά και θεσμικά και δεν το ανακοινώνουμε εμεί. Μα θεσμικά όταν θα ερχόντουσαν τα καινούργια και θα φεύγαν τα παλιά, θα υπήρχε ανακοίνωση μέσω τη κουβέντα αυτή. Άρα βιάστηκε ο Σόλτ. Κοινοποιήθηκε, αν θέλετε, η πρόοδο των επαφών που είχαν γίνει μεταξύ των δύο επιτελείων. Μα αυτά ανακοινώνονται. Όταν έρχονται, είχατε ακούσει εσείς πριν ότι θα έρθουνε ραφάλ, δεν το είδατε ξαφνικά στον Αττικό Ουρανό, κοιτάτε πάνω α, ένα ραφάλ και μετά είναι και ο διασμό. Αυτά τα μαθαίνει ο λαός όταν έρθει η ώρα. Μια απορία πολύ απλή και απλοϊκή είναι γιατί στέλνουμε εμείς τα δικά μας, μας στέλνει η Γερμανία τα δικά της, δεν στέλνει η Γερμανία απευθείας. Αλλά αυτή η απορία παντιέται βεβαίω. Πρέπει να δείξουν αυτέ οι χώρε οι μεγάλες ότι έχουν ανάμειξη στον Ουκρανικό πόλεμο, όπως ο ουκρανικό και γίνεται μέσω των τσιρακίων όπω γίνεται πάντα. Έτσι θα ωφεληθούμε κι εμεί, γιατί θα φύγουν τα παλιά τα που δεν κουνιούνται πια και δεν ξέρω και πώ θα φτάσουν εκεί και θα έρθουν εδώ τα νεότερα τόμπ. Οπότε κερδισμένοι θα βγούμε κι εμεί. Βεβαίω, λένε οι πληροφορίε, κάτι θα πληρώσουμε και εκεί. Δεν είναι μόνο απλή ανταλλαγή, γιατί έχουμε πάρει από του Αμερικανού, έχουμε πάρει από του Γάλλου. Γιατί να μην πάρουμε και από του Γερμανού. Τι είναι οι Γερμανοί, Κατοτέρα υποστάθμιση. Ε, μπορεί δεν είναι και αυτοί. Οπότε ο κύριο Οικονόμου έλεγε αυτά τα ωραία που δεν βγάζαν νόημα σήμερα το πρωί. Είπε και άλλα. Παρουσίασε όλη αυτή το, το αλυσβερίσι. Τι έχουμε εδώ, στέλνουμε στην Ουκρανία οτιδήποτε δεν είναι απαραίτητο σε ελληνικέ ένοπλε δυνάμεις ναι. και οτιδήποτε στέλνουμε που θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί αλλά είναι πεπαλαιωμένο. αντικαθίσταται με πιο σύγχρονα όπλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά τα άρματα, αυτά τα οχήματα που στην ουσία είναι οχήματα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού. Mm -hmm. Η χώρα τα έχει παραλάβει το 1992, είναι παραγωγή δηλαδή 40-50 χρόνων, επί τη ουσία είναι αδρομοποιημένα, ταιριάζουν τι ανάγκε Οκρανίε, γιατί έχουν τέτοια και τα και θα μας τα Με νέα σύγχρονα τρει-τέσσερι γενιέ μπροστά. Άρα, έχουμε μια υποφελή για τη χώρα εξέλιξη. Έτσι. Μπράβο! Του στηφέραμε των Γερμανών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο κύριο Κονόμι, γιατί τα άλλα τα πήραμε το 92, είχαν φτιαχτεί και 20 χρόνια πριν. Δεν κουνιέται τίποτα. Απλά είναι στου όρχου των στρατοπέδων και είναι εκεί που τα γυαλίζουν συνέχεια, τα καθαρίζουν χωρί να κάνει βήμα τίποτα από όλα αυτά. Τα ξεφορτωνόμαστε τώρα. Ευτυχώ που και ο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία να ανανεώσουμε λίγο και τον εξοπλισμό μα, γιατί. Θα σαπίζανε τελείω όλα αυτά. Και αν αναρωτιέστε αν θα μα λείψουν αυτά που θα φύγουν, καθόλου είμαστε άκαρδοι. Δεν μα νοιάζει καν. Η επιλογή δεν γίνεται με βάση το αν είναι κατασχεμένα ή μη κατασχεμένα. Είναι αν ο ελληνικό στρατό και η ελληνική πολιτεία αυτά που δίνει θα του λείψουν. Αυτή είναι η βασική Άρας. επιλογή. Ωραία. Σε αυτή τη συγκεκριμένη γκάμα όπλων. Έτσι δεν συζητάμε, συζητάμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Εδώ είναι αυταπόδεικτο ότι όχι μόνο δεν θα του λείψουν, αλλά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο διότι θα πάρει αυτή πιο σύγχρονο. Πάλι του στη φέραμε των, ο, και των Ρώσων και των Γερμανών και όλων. Πάλι, πάλι με ωραίε κινήσει καταφέραμε κάτι μοναδικό. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο που καταφέραμε να ξεφορδοθούμε τα παλιά και να φέρουμε τα καινούργια και δεν θα μα λείψουν και καθόλου γιατί έτσι και αλλιώ τα καινούργια δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Αλλά θα έχουμε τα άλλα που θα τα πληρώσουμε κάπως με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε τώρα τι, ό,τι και να είναι. Όμω είναι καλό για τη συμμαχία και για την ε, γεωπολιτική θέση τη χώρα μα. Ενισχύεται έτσι η γεωπολιτική θέση τη. Χώρες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Καλά που ήταν και ο Γερμανό και, και τα μάθαμε γιατί δεν θα είχαμε μάθει τίποτα και πόσα άλλα γίνονται αυτή τη στιγμή που δεν θα τα μάθουμε παρά μόνο αν ένα καγκελάριο, ξένος ηγέτη, ξένο μέσο ενημέρωση τα ανακοινώσει. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Γεια σα. Στην εκπομπή του κυρίου Τσένο. Ντσένο. Ντσένο. Ντσένο. Μάλιστα. Τσεντσένο, ο... αυτονομιστή που λέμε, αυτόν. Ο Τσένο, ο Τσένο. Ντσένο, ναι. Μάλιστα. Τσεντσένος. Και. Κέρδισα μια δροή Παραπολιτικά είναι Παραπολιτικά παρακαλώ Λοιπόν ονομάζομαι το μας Κέρνεις από την εκπομπή του κυρίου Μαζένου Μια δυοπιταγή 50 ευρώ oh, Ω διέροντα την, την ευχή Συγχαρητήρια πολλά συγχαρητήρια ε, ε, να είστε, καλά. είστε τυχερός πολύ <laughs> Ευχαριστώ ευχαριστώ Παίξτε πολύ Παίξτε και ναι. ένα Παρά. τζόκερ και... Συγχαρητήρια και καλωρίζουμε και η καινούρια θέση που είστε. Ευχαριστούμε για τη θέση μα. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ από θέσεω. Τι ρυθμό είσαστε, από πού θα την πάρετε την επιταγή? Εμεί είμαστε στη συγκρού, εκεί που κάνουν τα, τα, τα, τα πιάτσα. Τα πιάτα, τι ρυθμό. Εμεί είμαστε, ρε, Ναι. Έλα, κυρία. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. ναι. Με την κυρία Τάνγκα θα ήθελα να μιλήσω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, είμαι στο πόδι τη, στο αριστερό. Α, Τώρα θα πάω στο δεξί, θα σας ξαναπάρω. Γεια σα. Α, μπορώ να μετακινηθώ αμέσως. Κρίμα. Ε, ναι, γεια σα. Γεια σα. Ε, ραδιόφωνο, ραδιόφωνο εκεί. Ναι, ναι, ραδιόφωνο. Α, να ρωτήσω κάτι. Είχα και δει μια δερεπιταγή και είχα, επειδή εγώ δεν μπορούσα να έρθει, είπα σε ένα κούριε, δημιουλίου λέκομαι. Τι έγινε, πολύ χρήμα δίνουμε. Και ήρθε. <laughs>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 Α, μεγαλοπιαστήκαμε κιόλα, βεβαίω. Για τον άμο, λέω. Ναι, όχι, δεν είναι κακά. Ναι, ναι, ναι. Νάμος, νάμος, σου πω εγώ, όχι. Στο ελληνικό, βέβαια έχουμε ανάγκη να σου πω την αλήθεια: Γιατί δεν τσουλάνε οι Αν μπορείτε κάτι να τσοντάρετε εκεί. Το ελληνικό, ε. ε ναι, τώρα είναι ο νανογιλέκο μόνο του και παλεύει να σκάβει με το φτιάρι. Αχνέσαι που επειδή έχω το παιδιάρι στο λίγο, μου πώ να συντομεύουμε. Ε, παγεμά.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 μπορεί να μου απαντήσω άμα έχουν βιβλιοθήκη με βιβλία πάνω. Δεν είμαι, είμαι σίγουρο, μας... δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό. Βιβλιοθήκη με βιβλία Ποίτα, μου φαίνεται άμα ακραίο. έχουν καθόλου βιβλία τα παιδιά. Έχει δίκιο η κυβέρνησάρα μα. Αν έχουν ήδη, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορώ να μου πει άμα είχαν ήδη βιβλιοθήκη με βιβλία πάνω. Δεν ξέρω αν είχε πάνω βιβλία. Βιβλιοθήκη Είμαστε, είχαν. Αυτού του έχω α Βιβλιοθήκη. Σωστό. Να σου πω κάτι βγει και ένα στρελό λέει στο σύνταγμα και κρατάκι όπλο είναι αλήθεια. Το αποκλείσει. Σήμερα το άκουσα. Μητσοτάκι έχουμε, όλα παίζουνε. Ποιο είναι ο τρελό Αυτό ή εμεί που καθόμαστε και του ανεχόμαστε. Η ιστορία θα δείξει. Πώ περνάτε στο καπιταλισμό όλα καλά. Άντε πάλι, καλά είμαστε. Να μην σε κι εγώ. Καλά είναι. Μπράβο, ανταιγιά. Έχουμε μάθει. Σαρέσει ο πόνο. Δεν ω ότι μου αρέσει, έχουμε βρει τα κατάλληλα λυπαντικά. Δεν μπορούμε λυπαντικά εγώ. Δεν με εννιά, δεν σε ερώτησε. <ΣΣΣ> Ε και, απάντω εγώ Ο Μητσοτάκης Αυστη φάση τουλάχιστον που εγώ ξέρω Για να μην λέω τώρα και πράγματα που δεν ξέρω Κάνει καρέγιο ζυλίκια. Θα τον πάμε για ψυχανάλυση Αυτό έχει αποφασίσει το, η Ευρώπη Οι Βρυξέλλες μαζί με τους άλλους Αποφάσισαν αυτό ακριβώς, το ακούσαμε νωρίτερα Ε, πριν πάμε όμω για ψυχανάλυση, να πάμε λίγο στο κέντρο της Αθήνας, στο μεγάλο φιάσκο, το μεγάλος περιπατός όπως λέγεται, αυτό που βλέπουμε εκεί τόσο καιρό. Ε, μπαίνουν τα πρώτα δέντρα, μπαίνουν τα πρώτα δέντρα, είναι πολύ θετικό όλο αυτό που μας λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky. Προχτές το βράδυ έχουμε ξεκινήσει να τοποθετούμε και τα δέντρα, ε, δεν σας κρύβω ότι αυτό μου έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά, Ξέρετε υπάρχει και αυτή η ωραία φράση ότι απολαμβάνει κανείς τη σκιά ενός δέντρου που φυτέφτει και πριν πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Μιλάμε για 24 νέα δέντρα στην Κάτω Πλατεία Συντάγματος που σίγουρα θα κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ότι και σήμερα αν περάσετε θα δείτε κάποια από αυτά, γύρω στα 7-8 έχουν ήδη τοποθετηθεί αν δεν κάνω λάθος και ήδη δημιουργείται κάτι καινούριο. Αν δεν κάνουν τα δέντρα τη διαφορά, μπορούμε να βάλουμε όπω είχαμε βάλει στην Ομόνια, κάτι ανεμιστήρε πέρυσι, και ρίχνανε κάτι. Οι ιονιστές οι ιονιστέ αέρα ήταν, που το κάθε, ο κάθε ιονιστή οτιναμούσαμε δέκα δέντρα, τρία, δεκατρία, δεν θυμάμαι. Υπήρχε μια αναλογία. Τι πάμε και φυτεύουμε τα δέντρα που θέλουν και πόντισμα. Βεβαίω πρέπει να φτιαχτεί το περίφημο βουλεβάρτο που θα ξεκινάει από το Σύνταγμα θα καταλήγει στην Ομόνια, και ε, στην Πανεπιστημία επίση θα έχει δέντρα. Τα νερά είναι δεδομένα γιατί με το πλημμυρίζει η Αθήνα, με το που βρέχει, λίγο παραπάνω από το κανονικό γίνεται ένα ωραίο ποτάμι εκεί με τα φρεάτια που δεν έχουν καθαριστεί και, και, και. Οπότε έχουμε δέντρα στο Σύνταγμα, 24 καινούργια δέντρα αλλάζουν το μικροκλίμα της περιοχής. Είναι κάτω στην Ομόνια οι Ιωνιστές έτσι κι αλλιώ με στο Τσιμέντο αλλάζουν το κλίμα της περιοχής. Μια που είπαμε Ομόνια, η Ομόνια πια δεν θα λέγεται Ομόνια, αλλάζει το όνομα. Διάβαζα πριν μερικέ μέρε στη συνέντευξη ενός εκπροσώπου ενό μεγάλου φαντ, ενό Ιζαηλινού μεγάλου φαντ, που έλεγε κάτι που εγώ, που είμαι δήμοχο, δεν θα τολμούσα να πω ακόμα. Ότι η ομόνοια είναι το νέο σόχο τη Αθήνας Πραγματικά, έχει την αίσθηση ξεκάθαρα ότι κάτι αλλάζει σε αυτή την πόλη. Όμω ταυτόχρονα αισθάνεται κανεί ότι αυτή η πόλη κρατεί δέσμια. Δέσμια τη άρνησής μα ή τη αδυναμία μα να τη προσφέρουμε την ασφάλεια που τη αξίζει και τη πρέπει. Πόσο ευτυχισμένο είναι ο Κώστας Μπακογιάννης. Είπε ότι η Ομόνια, το είπε ένας άλλος, αλλά το χρησιμοποιεί γιατί δεν θα τολμούσε ποτέ να το έλεγε, αλλά το έπε, ότι η Ομόνια είναι το νέο σόχο της Αθήνας. Το παλιό σόχο, ποιο ακριβώς περιοχή είναι. Σόχο έχουμε δύο στον κόσμο. Στο Λονδίνο, που είναι μια περιοχή αριστοκρατική μάλλον, και στη Νέα Υόρκη που είναι μια περιοχή καλλιτεχνών. Τώρα ποιο σόχο Και η ομόνοια που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε και ξέρουμε και περπατάμε, αυτό θα γίνει Σόχο Λονδίνου, Νέα Υόρκη, απορίε θέλω να πω πολλέ, γιατί είναι το Σύνταγμα με τα 24 Νέα Δέντρα, είναι το βουλεβάρτο τη Πανεπιστημίου με νερά πολλά και πλατάνια και θα καταλήγει στο νέο Σόχο, που είναι με Νέο Κόσμο, που είναι πολύ παραπέρα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και το νέο Σόχο. Αλλάζει η Αθήνα μέσα σε τρία χρόνια από τι εκλογέ και τη Δημαρχία Μπακογιάννη, έχει αλλάξει, έχουν έρθει όλα τα πάνω κάτω. Α τα βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα, όπω λέει και ο Άδωνη, και έχουμε μάθει όλοι να ζητάμε να ζητάμε οι μίζεροι Έλληνε πολίτε. Πρέπει κάποια στιγμή να μην σκεφτόμαστε έτσι. Όπω έχουμε ευθύνη εμεί οι πολιτικοί, όταν μιλάμε, να μιλάμε και να εξηγούμε, έχετε ευθύνη και εσεί οι δημοσιογράφοι. Και εσεί διαμορφώνετε την κοινή γνώμη. Αφού. Εάν από το πρωί μέχρι το βράδυ η μόνη συζήτηση είναι τι θα δώσει πλέον η κυβέρνηση, θα στείλουμε μια κυβέρνηση και μια πραγματικότητα, θα είμαστε πάλι σε μνημόνια. Δεν τώρα, και ευτυχώ δεν έχουμε σοβαρού ανθρώπου. Και μπορεί να το ρισκάρουν. Αλλά θέλω να καταλάβω ότι δεν πρέπει να εθίζει το λαό μόνο σε αυτό. Όχι, αυτό ακριβώ. Τα μέσα ενημέρωση φταίνε που συνεχώ εθίζουν το λαό στο να ζητάει, στο να ζητάει. Όχι ανάγκη του λαού, όχι ότι δεν τα βγάζει πέρα, όχι ότι η αύξηση των τιμών παντού που έχουν πιάσει τα βάνη. Όχι. Τα μέσα ενημέρωση και η πολιτική που δεν πρέπει να εθίζεται ο κόσμο, να μην εθίζουν τον κόσμο στο να ζητάει συνέχεια τι παραπάνω θα πάρω, τι παραπάνω. Θα πάρω τι ακριβώς κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξανά έρχεται το θέμα στην επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πιο πολύ δεξιά ή πιο πολύ κεντρώα. Είναι κεντροδεξιά πλήρω. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο υγιέστατο κομμάτι τη δεξιά. Και το λέω το υγιέστατο γιατί στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε πάντοτε μία από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που εγώ έζησα και ήδη έχω ζήσει πάρα πολλά. Από την <συμπ> εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μια κολοσιαία διαφορά μεταξύ τη δεξιά και τη ακροδεξιάς Συντηρητικό κόμμα είστε ή όχι. Είμαστε. Είσαστε. Από πλευρά αρχών και αξιών, ναι. Από πλευρά προόδου της κοινωνίας, της οικονομίας και τα λοιπά Νομίζω ότι είμαστε έτη μπροστά από τα άλλα Όλα μαζί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι και κεντρό κόμμα Είναι και δεξιό κόμμα Είναι και κεντρό με αρχές δεξιάς κόμμα Είναι και συντηρητικό Είναι και προοδευτικό από πλευρά προόδου Όμως όπως λέει η Ντόρα Μπακογιάννη ε, Και πάντα υπήρχε όπως είπε από τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη και πέρα μια, Ένα σαφής διαχωρισμό. Δεξιάς και ακροδεξιάς Είναι αλήθεια ότι έχουν μπερδευτεί αυτά τα τελευταία χρόνια Έχουμε μπερδευτεί γιατί βλέπουν πολλού ακροδεξιούς Να είναι μέσα στη δεξιά που όλο αυτό είναι κεντρό Με δεξιάς αρχές λοιπόν... Είμαι δεξιός και δεν το εντρέπουμε καθόλου για αυτό Τι ορίζει λοιπόν. τον ο δεξιό ο, ο, Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, ε, Σέβεται την παράδοση Ε, τσίκι, τσίκι, το κατσίκι Το αρέσει τρίπτυχο πατρίζει θρησκεία οικογένεια Και δεν τρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό ναι. Γιατί η τιμή και αξιοπρέπεια δεν πουλιούνται Πώς θα δίνει. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται the... Συγκινείται <laughs> Είναι αυτός ο οποίος πράγματον την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει Ωραίκο <laughs> καθράκλο Εδώ είμαι καμπατάνιο, λέκα! Τούτο το πράμα! Ως ποτέ δεν τραβάει έτσι! Είναι αυτό ο οποίο σέβεται τι παραδοσιακέ αξίε αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα! Για να φάνε αυτή και η πλήκα του. Είναι αυτό λοιπόν ο οποίο δεν νομίζει ότι ο, μοντερ, ο, ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε τι, το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Εγώ έχω σπίτι το βουνό και η μου τον ίδιο. Πατέρα του είναι ευγενή και πλησιρά Έχει τη γεια! Έχει τη γεια! Μα εμείς είμαστε δεξοί, αγαπητέ. Το έχουμε καταλάβει, το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, επειδή από την αρχή της εκπομπής μας απασχολεί τι είναι δεξιό, τι είναι κεντρό, ποιε είναι οι δεξιές αρχές, κάπως προς το τέλος ήρθαν τα πράγματα και κάτσανε. Από παλιά εκπομπή, ρωτάει ο Μπογδάνο, συνάδελφο. και ηγέτης πια του χώρου ενός κομματιού του χώρου ρωτάει τον Άδων Γεωργιάδη τι είναι δεξιός τι ορίζει τη δεξιά και πήραμε σαφέστατες απαντήσεις. Κάπως έτσι πολύ αισιόδοξα και πολύ ξεκάθαρα φτάσαμε στο τέλος τρίτο μέρος του λαού κολλάει στις διαφημίσεις όχι στις διαφημίσεις, στο μαγαζίνο οι διαφημίσεις παίξανε εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γεια σας Αποστολή. Ορίστε Λοιπόν Σε πήρα, βασικά μετά από πολύ εσωτερική διαπάλη και πολλά. Σου πήρα πολλά... κινητό ναι, να πήρα. μιλάμε όλη μέρα. Και του βλάχου, φλογέρα. Σου διαξαρα χαλικού μολάκερο ταψί. Σου τη φανέλα του ανθρώπου καψί. Α, συγγνώμη, ναι, Α, ναι, μην τα μπερδεύουμε. Ήθελα να το κάνω σοβαρό. βασικά, γιατί Εσύ, θα, θα το κάνει σοβαρό, Άντε βρε νούμερο. Θα το κάνω όσο γίνεται, εντάξει, για να μην σου δείξω τη Βιζάρα μου να καταλάβει ποιο είναι, αλλά τέλο πάντων. Όπα! Όμα θα δει τη βιζάρα μου να καταλάβει σήμερα. Υπάρχουν Ο... στήριδια τραγανά. Α, εννοείται, ζουμερά και τριχωτά. Τα φύγη. Λοιπόν, ήθελα να σου ανήκει.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 Πες μου λίγο φαντάρος. Φαντάρος, εννοείται. Φαντάριο, φαντάριο, φαντάριο. Όχι φαντάριο, μωρ' Μαστόρ, ωραία Μαστόρ. που είστε πίσω, μωρέ. Τώρα σε κατάλαβα. Τσίψα, τσίψα. Τι Όλα, το λύσα όλα εγώ. Κύψα, δεν θα πει τίποτα. μόρε λόγια, άκουσε με λίγο, Μωρέ. Να πω ότι παράπονο μου και μετά. Επέστη Κάτι... παράπονο, όσο να συννοηθούμε, τώρα σε καταλαβαίνω. Να, α, μάγεστα, Μα, μάλτα. Εγώ την πατρίδα να πούμε, θα την τιμήσω. Λοιπόν, και όπω κατάλαβε, τη μητέρα μου που έδωσε, που είναι 70 χρονών, πήγε έδωσε με τράπεζα θεμάτων και εξετάσει 8 ώρε, που και ένα διαβασμένο μικρότερη ηλικία, α πούμε, δεν τα κατάφερνε. Λοιπόν, καταφέρει να πάρει. Αυτή την υπηκότητα και πως γίνεται Εφόσον το πήρε Πως γίνεται Μου λες δεν γίνεται Να ξαναγείμαστε μαζί Πως αποφυλίεται Και εγώ το μαντιά γινωμέν Το λέω μωρέ Πες μωρέ να πούμε και ένα τραγουδάκι Θα σου πω Θα σου κάνω παραγγελία για την Παρασκευή Ιδιό τρόπο βέβαια τραγούδι αλλά θα σου πω Λοιπόν κόβουνε Στην πατριώτες μου και μεγάλη ηλικία Και μικρής επειδή δεν έχουν εισόδημα Δηλαδή, δεν το βάζουν σαν πρώτο ρε παιδί μου να πει ότι ξέρει τι, όσοι δεν έχουν εισόδημα δεν δικαιούνται να δώσουν εξετάσει. Δίνει εξετάσει, το παίρνει και μετά σου λένε Α, δεν μπορεί να το πάρει γιατί δεν είχε εισόδημα χιλιάδε χρονιά. Δηλαδή, ξεφτιλίκια, δε φιλέ, γι' αυτό το λέω. Θα να το ξέρει. Λογικά θα το ξέρει, αλλά απλά έτσι το αναφέρω. Τέλεια. Να γουστέρνει. Να γουστέρνει. Λοιπόν, και θα σου κάνω και παραγγελία εφόσον προλαβαίνω γιατί είναι παράγγελία. Λοιπόν, και παραγγελία εφόσον παραγγελία δεν θέλω όμω την πίστωρα. Πολύ καλή προφορά έχει αποκτήσει, με ενοχ Τώρα περίμενε Έτσι, έτσι λίγο να... να τα να γουστάρουμε Λοιπόν Ζωμπή Ε, δεν πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα α? Έχεις μπλέξει άσχημα Θα σε τεχνίσω τι μπουφάν είναι Περίμενε, περίμενε θα Τώρα περίμενε. Λοιπόν, καταρχάς Εσύ εμένα δεν με δώσε τη λάκτα Στο σταυρό του Νότου που ήθελες να μου τη δώσεις Και επειδή έχω παράπονο γι' αυτό Παραπονό μου παραπονό μου Στο πρόσωπο μου τη Λάκτα, παραπονό μου, παραπονό μου. Παραπονό εγώ. Είχε παραπόνο, <συμπάνω> δεν σου δώσα <δες, συμπάνω> να σου δώσω Λάκτα. Ε, βέβαια σε μια. Ε, σε είδα και <συμπάνω> λακτάρισα. <συμπάνω> <συμπάνω> <συμπάνω> Λάκτα μισά, ας... κατάλαβες. Δεν ξέρω Μα... αν το πει. Μα, Μα είδε το δίμετρο κορμάτσι μου και ήθελε να το κάνει δικό σου, αλλά εγώ αρνήθηκα να το ξέρει. Μωρή πηγαίνει η εσύ τα πα, είσαι τώρα σε κατάλαβα. Είμαι ο κοντό Αλβανό, ο, ο πρόστιχο. Τώρα σε θυμήθηκα, κατάλαβα. Ναι, και το φω που σου δώσα για να ανάψει να δει τη μούρη σου να τη φτιάξει έτσι, να παράσει την παραστάση, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, τα λέμε. Ε, έλα, καλή συνέχεια. Όλα το σλίσα, όλα εγώ. Thank <laughs> you.